Όπως ξέρετε η αίθουσα μέσα στην οποία βρισκόμαστε είναι ίδρυμα του αινείς του διδασκάλου μας του οποίου τη φωτογραφία βλέπετε εδώ πίσω μου. Αυτός ο οποίος αγωνίστηκε και κοπίασε όχι για τον εαυτό του αλλά για μας και για σας. Αυτός, λοιπόν, την ερχομένη Τρίτη συμπληρώνει 7 χρόνια από την κίνηση του και θα έχουμε κάποιο μνημόσυνο στο ναό της Παντανάσης, την ερχομένη Τρίτη. Εκεί, λοιπόν, όσοι θέλετε και μπορείτε να έρθετε να προσευχηθείτε. Θα αρχίσουμε περίπου 7 παρα 10, θα τελειώσουμε 8 και 4 7 παρα 10 έως 8 και 4 Την τρίτη, την ερχόμενη τρίτη που έχει ο μήνα 6, 6 Ιουνίου Αρχίζουμε 7 παρα 10, θα τελειώσουμε 8 και 4 Το περασμένο Σάββατο εδώ κήρυγμα δεν έγινε, λόγω του ότι είχαμε την ομιλία στη Διακίδιο και ευχαριστώ για την παρουσία σας και χάρηκα για την παρουσία σας και όπως σας είπα, σε αυτή την αίθουσα να τρέχετε και να πηγαίνετε διότι είναι μία από τις ιστορικές αίθουσε των Πατρών μέσα στην οποία έθουσα έχουν μιλήσει κατά Μεγάλοι και λαμπροί ιεροκήρυκες και είναι κρίμα πραγματικά αυτή η αίθουσα σήμερα να παρουσιάζει μία εικόνα θλιβερή και τα ακροατήριά της να είναι πάρα πολύ μικρά τις περισσότερες φορές. <Συκλή> σήμερα ερχόμαστε στη συνέχεια των θεμάτων μας. Και υπενθυμίζω ότι τα θέματά μας είναι αμαρτίες συγκεκριμένες, αμαρτίες τις οποίες δυστυχώς δεν δίνουμε σημασία, αμαρτίες οι οποίες είναι δηλητήρια για την ψυχή μας, είναι καρκινώματα στην ψυχή μας και όπως ο καρκίνος του σώματος όταν τον αφήσει και δεν τον προσέξει εν τη γενέση του μεγαλώνει και γίνεται απειλητικό έω θανάτου. Έτσι και η αμαρτία εάν δεν την προσέξει έστω και αν φαίνεται μικρή, έστω και αν φαίνεται ότι είναι ένα μικρό παράπτωμα μεγαλώνει και γίνεται επικίνδυνο και αυτό έω θανάτου δι'α την ψυχή μας. Αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει ακριβώς. Εάν άρξωμεν καταφρονήν των μικρών επί τα μεγάλα ήξωμεν ταχαίως. <Κι> δηλαδή, εάν αρχίσουμε λέγει να περιφρονούμε τις μικρές αμαρτίες και να λέμε ότι δεν είναι τίποτα, να λέμε ότι σε αυτά δεν δίνει σημασία ο Θεός και να κάνουμε αυτές τις αμαρτίες χωρίς φόβο και χωρίς εντροπία, θα έρθει λέει η στιγμή που θα φτάσουμε στα μεγάλα γρήγορα χωρίς να το καταλάβουμε και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να απλοποιούμε και να εκμυδενίζουμε και τα, τα μεγάλα αμαρτήματα. Καινούριο λοιπόν αμάρτημα σήμερα το οποίο δυστυχώ είναι πολύ μεγάλο, πολύ φοβερό και λέω δυστυχώ διότι η αντιμετώπιση που του δείχνουν οι άνθρωποι θα έλεγα ότι είναι μηδαμινή έω ελλιπεστάτη και θα έλεγα ότι σπάνια στο εξομολογητήριο ακούω αυτό το αμάρτημα. Μάλιστα θα έλεγα ότι θεωρούμε αυτό το αμάρτημα ως αμάρτημα των μικρών, αμάρτημα των παιδιών και ενώ και εμείς πολλές φορές πέφτουμε σε αυτό το αμάρτημα το θεωρούμε είτε ότι είναι απαραίτητον για μας πρέπει δηλαδή να πέσουμε σε αυτό το αμάρτημα είναι τέτοιες οι δυσκολίε της ζωής που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε διαφορετικά είτε το θεωρούμε για τον εαυτό μας ένα αμάρτημα το οποίο το δικαιολογούμε διαφορετικά ότι εμείς το κάνουμε για καλό αυτό το αμάρτημα και όχι για κακό. Για να δούμε το αμάρτημα αυτό. Είναι το ψεύδος αγαπητοί μου. Το κοινός λεγόμενο ψέμα. Αυτό το οποίο καταδικάζει επαγγελειμμένος ο Κύριος εις Αγία Γραφή. Αυτό το οποίο μας το έχει δώσει να το καταλάβουμε, μας έχει δώσει τις πραγματικές του διαστάσεις ο Κύριος και όπως είπα προηγμένος εμείς παραπέμπουμε αυτό το αμάρτημα στην παιδική ηλικία και κυρίως θεωρούμε το αμάρτημα αυτό ως αμάρτημα των παιδιών. Έχω ακούσει πολλές φορές μητέρες και πατεράδες όταν στέλνουν τα παιδιά τους για εξομολόγηση να πει στον παππούλι ότι μου λες ψέματα. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε διότι έχει σημασία και θα έλεγα μάλιστα και ψυχολογική σημασία. Καταρχάς να δούμε ποια είναι η διάσταση του αμαρτήματος αυτού. Να δούμε τι διαστάσεις του δίνει ο Κύριος διότι όπως γνωρίζετε και το έχω πει επαγγελμένος εδώ ποτέ δεν σας ομιλώ με βάση την ειδική μου ιδέα που έχω περί των αμαρτιμάτων. δεν είμαι εγώ κάποιος που να μπορώ να εκφράσω την δέουσα γνώμη επάνω στο κάθε αμάρτημα αλλά ο Κύριος πρώτα και στη συνέχεια οι Άγιοι Πατέρες είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να έχουν την δέουσα γνώμη επάνω σε όλα τα αμαρτήματα. Διότι αυτοί τα επολέμησαν και αυτοί τα αντιμετώπισαν. Να δούμε λοιπόν ο Κύριος τι λέει περί του αμαρτήματος αυτού. Λέγει το εξής... Σε κάποια συνομιλία που είχε με τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους τους είπε και την εξής φράση, την οποία την ακούσαμε πριν λίγες ημέρες στην Εκκλησία σε κάποιο από τα καθημερινά Ευαγγέλια λέγει εσείς, λέτε ψέματα τους λέγει ο Κύριος διότι είστε ψεύστε και διότι ο πατήρ σας είναι ο Διάβολος ο οποίος είναι πάντοτε ψεύτης και Πατήρ του ψεύδους Να το δώσω αναλυτικά να το καταλάβετε ο Κύριος τους ονομάζει ψεύστες διότι είναι όπως του χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Κύριος με το αλάνθας μάτι του του ονομάζει παιδιά του διαβόλου. Και αφού ο διάβολο είναι πάντοτε ψεύστη και πατήρ του ψεύδου, άρα και αυτοί οι οποίοι λέγουν ψέματα είναι παιδιά του διαβόλου. Και βλέπετε εδώ διαχωρίζει ο κύριο. Κάνει ένα διαχωρισμό ο Κύριος. Για τον εαυτόν του είπε κάτι άλλο, το αντίθετο. Εγώ λέγει είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι η αλήθεια. Ο διάβολος είναι ο ψεύστης και ο πατήρ του ψεύδους και όσοι λέγουν ψεύματα γίνονται παιδιά του διαβόλου. Και αν ανοίξουμε εις πράξεις των Αποστόλων, εκεί θα δούμε και ένα φοβερό παράδειγμα. Ποιο παράδειγμα. Λέγει εκεί ότι μετά την Πεντηκοστή, όταν άρχισε να συγκροτείται η πρώτη χριστιανική εκκλησία, άρχισαν οι πρώτοι χριστιανοί να συγκροτούνται και να φτιάχνουν την πρώτη εκκλησία ίσο αν περίπου των αριθμών πέντε χιλιάδες οι οποίοι ηρέσκοντο τους άρεσε δηλαδή να ζουν μία κοινοβιακή ζωή και αν εξαιρούσε κάποιος τη νύχτα που απήρχονται ο καθένα στα σπίτια τους και εκοιμώντο ο καθένας στον τον οίκον του την ημέρα σχεδόν ευρίσκοντο όλοι ομοθυμαδών επί το αυτο όλοι ευρίσκοντο συναγμένοι μαζεμένοι όλοι εις το όνομα του Κυρίου εκατοιχούν από τους Αγίους Αυροστόρους και συνέτρογον έτρογον μαζί το μεσημέρι και το βράδυ Πριν, όμω για την σύντηση, για την διατροφή αυτών των χιλιάδων, οπωσδήποτε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζονται και οικονομική πόροι. Και γι' αυτό πολλοί εκ των πλουσίων χριστιανών, οι οποίοι είχαν κίνητη και ακίνητη περιουσία, πολλές φορές, λένε οι πράξη των Αποστόλων, επήγαιναν ολούσαν, τα ανταπτήματά τους, και έπαιρναν το αντίτιμο των χρημάτων στου Αποστόλου για να κάνουν την συντήρηση όλου αυτού του πλήθους. Ήταν λοιπόν και ένας ζεύγο, ο Αναγία και η Σαφίρα, οι οποίοι θέλοντα και αυτοί να συνδράμουν στην σύντηση των Χριστιανών, είχαν κάποιο κτήμα το οποίο συνεννοήθησαν μεταξύ τους να το πουλήσουν και να φέρουν τα χρήματα στου τους Αποστόλους εις των Απόστολων Πράγματι ευρήκαν κάποιον αγοραστή επόλυσαν το κτήμα και πήραν τα χρήματα και ξεκίνησαν να τα, να τα φέρουν στου τους Αποστόλους. Στον δρόμο όμως τους επεσκέφθη ο διάβολος δια του λογισμού τους. Και κάποια στιγμή ο ένας είπε στον άλλον, λέει, τι θα έλεγες από αυτά τα χρήματα που πήραμε να βασίξουμε κι εμεί ένα μερίδιο να το βάλουμε στην άκρη. «Γέρειοι άνθρωποι είμαστε, να έχουμε κάτι εμβάσει περιπτώσει για τα γεραματά μας, ως συνήθως που κάνουμε όλοι εμείς οι ανόητοι. Δυστυχώς τη μεριμνά την έχουμε αφήσει στα λεφτά και δεν την αφήνουμε στον Κύριο. Λες και είσαι βέβαιος ότι θα φτάσει στου 80 και 90 χρονών. Έτσι και αυτοί σκέφτηκαν ανθρώπινα και αποφάσισαν μεταξύ του. να από τα χρήματα αυτά που είχαν εισπράξει από την πώληση του οικοπαίδου να κρατήσουν ένα αρκετά μεγάλο ποσό και το υπόλοιπο να το δώσουν στους αποστόλους χωρίς βεβαίω να τους πούν ότι έκαναν αυτή την κατακράτηση Πράγματι, τι συνέβη όμως οι Άγιοι Απόστολοι δεν ήσαν τυχαίοι άνθρωποι, οι Άγιοι Απόστολοι δεν ήσαν σαν και εμάς, ήσαν εμφορούμενοι Πνεύματος Αγίου, ήσαν, θα λέγαμε, σαν τους συγχρόνους Αγίους που πέρασαν, τους οποίους άλλοι τους εγνώρισαν προσωπικώς και άλλοι εξακοής, σαν τον Πατέρα Πορφύριο, σαν τον Πατέρα Παΐσιο, σαν τον Πατέρα Ιάκωβο, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είχαν το λεγόμενο προορατικό χάρισμα. Και όπως όταν πήγαινε στον πατέρα Πορφύριο παρότι ήταν τυφλός πριν βισκαν μέσα ήξερε ποια είσαι, ήξερε ποιος είσαι, ήξερε την οικογένειά σου, την οικογενειακή σου κατάσταση, ήξερε τα αμαρτηματά σου, ήξερε τι έχεις κάνει, ήξερε τι δεν έχεις κάνει έτσι και ο Απόστολος Πέτρος ήταν δυνατό να είναι κατώτερος από τους συγχρόνους αυτούς Αγίους. Την ώρα λοιπόν που οι δύο το ανδρόγεινο εκείνο εσκέφθηκε να κάνει αυτή την κατακράτηση αλλά και να πει ψέματα εις τους Αγίους Αποστόλους, το Άγιο Πνεύμα ειδοποιεί, προσέξτε, ειδοποιεί τον Απόστολο Πέτρο και του λέει πρόσεξε, τώρα θα έρθει ο Ανανίας και η σαπφύρα και θα σου βγουν ψέματα, πρόσεξε. Σαν να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο στο σπίτι σου και να σου πει έχει το νου σου, θα συμβεί αυτό και αυτό και αυτό. Πράγματι, σε λίγο φτάνει ο Ανανίας, κρατώντας στα χέρια του τα χρήματα, όχι βέβαια όλα τα χρήματα, Αυτά τα οποία είχαν συμφωνήσει να κρατήσουν, τα είχε δώσει στη γυναίκα του και η οποία είχε πάει να τα κρύψει στο σπίτι της. Περίμενε ο Αναγίας τη στιγμή που θα παρουσίαζε το χρηματικό ποσόν ο Απόστολος Πέτρος και οι λυποί Απόστολοι να του κάνουν τεμενάδες, να του κάνουνε υποκλήσεις, να του πούν ευχαριστίες, να του γράψουν το όνομα σε μια περίοπτη θέση, όπως συνήθως επιθυτούμε και όλοι μας, ε! Πάμε μια εικόνα στην εκκλησία και ζητάμε να μας κολλήσουν και τη φύρμα που κάνουν την εικόνα. Το έχασες, Το έχασες τον δώρο Πήγα σε μια εκκλησία, 50 καρέκλες είχε μέσα, όλες οι καρέκλες από πίσω σφραγισμένες, σφραγισμένες! Τι έγινε, μωρέ, μια καρέκλα είναι! Τι είναι, πόσο έχει η καρέκλα! δέκα χιλιάδες, δεκαπέντε χιλιάδες το θεωρείς τόσο σπουδαίο ποσόνοτος, ώστε άξιο να κολλήσεις και τη φύρμασα από πίσω Εμάς περιπτώσει προσέχτετε όμως αυτό, διότι εδώ κάνω αυτή την παρέκβαση διότι και πολλοί Χριστιανοί κάνουν αυτό το λάθος και χάνετε ο μισθός της ελεημοσύνης κατά αυτόν τον τρόπο χάνετε ο μισθός της σας να θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος. Μη το η αριστερά σου, τύπη η δεξιά σου. Κι αν κάνεις κάτι, άφησε το όνομά σου να γραφεί στους ουρανούς και μη ζητάς να γραφεί ούτε πάνω στις εικόνες, ούτε πάνω στους τοίχους των εκκλησιών, ούτε πίσω από τις καρέκλε ούτε πουθενά άλλου. Να μην φανεί ότι εσύ έκανες αυτή τη δωρεά. Αυτή την... Εντύπωση είχε και ο ανανία δια των εαυτών του. Επίγερε με σκοπό να ακούσει επένους από τον Πέτρο, τον Απόστολο. Αλλά όταν εμπήκε μέσα, ο Απόστολος Πέτρος τον συνέλαβε εξαπίνης. Και τι του είπε, περίεργα λόγια. Ανανία του λέει, ανοίξτε εκεί, όταν θα πάτε στο σπίτι σα, ανοίξτε τις πράξεις των Αποστόλων, αν θυμούμε καλά, στο έκτο κεφάλαιο, να δείτε τι λέει, «Ανανία, γιατί εκλήρωσε ενός σατανά την καρδία σου, ψεύσαστε το Πνεύμα το άγιο; Να το εξηγήσουμε, διότι εδώ μας δίνεται μία κρυστάλλινη εικόνα του τι είναι το ψεύδος που λέμε. Ανανία του λέει, «Γιατί άφησες το διάβολο να κυριεύσει την καρδιά σου». Αυτό είναι το ψέμα. Ψέμα είναι η κατάληψη που κάνει ο διάβολος, μέσα στην καρδιά μας. Ψέμα είναι η «κυρίευσή» που κάνει ο διάβολος στην καρδιά μας. Ψέμα είναι η ολοκληρωτική κατάληψη, η ολοκληρωτική κυραίευση που κάνει ο διάβολο στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί ανανύα είπε ψέματα, γιατί άφησες τον διάβολο να κυριεύσει την καρδιά σου και του λέγε κάτι άλλο ψεύσαστε σε το Πνεύμα το Άγιον είπε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιον δεν είπες ψέματα δεν του λέει είπες σε μένα δεν του είπε με κοροϊδεύει σε μένα όπως συνήθως νομίζουμε, α, τον κορόιδεψα, α, του τόκρυψα, α, δεν το κατάλαβε, το παιδί, το κορόιδεψα το παιδί. Μην έχεις την αίσθηση ότι εκείνη τη στιγμή το ψέμα σου το είπες το παιδί. Το ψέμα σου λογίζεται ότι το είπες εναντίον του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είπες ψέματα, του λέει, στο Πνεύμα το Άγιον «Ου και ψεύσω ανθρώπης, αλλά το Θεό» Δεν είπες ψέματα σε ανθρώπους, είπες ψέματα στο Θεό Και παρακάτω, του λέει, και κάτι άλλο Δικό σου δεν ήταν το χτήμα Ο χειμένον σοι έμενε και πραθέν εν εξουσία υπήρχε» Δεν ήταν δικό το χτήμα, και όταν το επόλυσες τα χρήματα που πήρες δικά σου δεν ήταν. Σου ζήτησα εγώ να μου δώσεις λεφτά, σου ζήτησα εγώ να πουλήσει το χτήμα σου. Όμως μην μου λες ψέματα, μην λες ψέματα εις των Θεών, την αλήθεια. Πέσε ότι φοβήθηκες τα γεράματά σου, πέσε ότι δικαιούσες το κάτω-κάτω, να κρατήσεις το μερίδιο που θες εσύ μέσα από όλα αυτά τα χρήματα και να μου φέρεις όσα εσύ πάλι θέλεις για τη συντήρηση της Εκκλησίας. γιατί λες ψέματα το αποτέλεσμα ανοίξτε τις πράξεις των Αποστόλων και θα δείτε ποιο είναι το αποτέλεσμα πεσόν εξέψυξε <Κι> πεσόν εξέψυξε τι σημαίνει πεσόν εξέψυξε πεσόν ξεψύχησε πέθανε Αυτό είναι, αυτό είναι η αντάμυψη του ψεύδου. Πεσόν εξέψιξε. Σε λίγο έρχεται και η γυναίκα του μετά από διάστημα τριών ωρών. Έρχεται η γυναίκα του χωρί να ξέρει βέβαια τα όσα είχαν συμβεί στο σύζυγό της και βέβαια συνονοημένη και αυτή είχε σκοπό να ομιλήσει με την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα του ψεύδους «Πόσο το πόλησε τη ρωτάει ο Απόστολος Πέτρος «Αυτή συνενοημένη» λέει και πάλι το ψέμα. «Γιατί λέει αποφασίσατε να πειράσετε το Πνεύμα το Άγιο» Βλέπεις τι είναι το ψέμα; Παίζεις με το Πνεύμα το Άγιο Κοροϊδεύεις το Πνεύμα το Άγιο Κοροϊδεύεις το Πνεύμα του Άγιον, δεν κοροϊδεύεις το παιδί σου, δεν κοροϊδεύεις τον άντρα σου, δεν κοροϊδεύεις τη γυναίκα σου, δεν κοροϊδεύεις το γείτονα, τη γειτόνισσα. Εμπέζεις το Πνεύμα του Άγιον εκεί τη στιγμή. Όμως αυτή επιμένει. Πώς συνήθως, είδατε άμα πούμε ένα ψέμα, μας αφήνει ο διάολος μετά να το παραδεχτούμε. Πότε? το ένα ψέμα παίρνει το άλλο και κάνουμε ένα γόρδιο δεσμό ψευμάτων που στο τέλος βέβαια εκτιθέμεθα όλο και περισσότερο Να της λέει, α! εκείνη τη στιγμή έφταναν αυτοί που θα πάει να θάψουν τον άντρα της άκου λέει, να, ιδού οι, οι πόδες των θάψαντων τον άντρα σου να, άκου, ακουγόταν τα βήματα που ερχόντανε, άκου τα πόδια τους Πεσούσα και εκείνη εξέψηξε. Τάκη, Φόβος και τρόμος λέγει κατέλαβε όλους εκεί τους Χριστιανούς μετά από αυτό το συμβάν, το όντω τραγικό συμβάν. Συμπέρασμα, ού και ο ανθρώπης αλλά το Θεό. Όταν λες ψέματα δεν λες ψέματα στους ανθρώπους, αλλά στο Θεό. Σας είπα όμως ότι αυτό το αμάρτημα του ψεύδους το χρεώνομαι κυρίως στα μικρά παιδιά. Και ξέρετε γιατί. Ξέρετε γιατί. Όχι διότι είπαν ψέματα. Όχι. Ως... Σας είπα θα μιλήσω και λίγο ψυχολογικά σήμερα. Όχι διότι είπαν ψέματα αλλά διότι ΜΑΣ είπαν ψέματα. Δεν κατηγορούμε τα παιδιά διότι είπαν ψέματα αλλά διότι ΜΑΣ είπαν ψέματα, διότι έπεσε ο εγωισμός μας το μικρό, με κορόιδεψε εμένα τη μάτρυμα να μου πει εμένα ψέματα, να πει στον πατέρα του ψέματα, μα γιατί! Δεν σε ενδιαφέρει αν λέει το μικρό ψέματα. Σε ενδιαφέρει εσένα να μη σου πει ψέματα. Εσένα να μην κροϊδέψει. Εσένα να μην κροϊδέψει. Και πού φαίνεται αυτό. Το να βγει το μικρό να πει ένα ψέμα με τους φίλους του και να το ακούσει η μάνα του δεν του κάνει καμιά παρατήρηση διότι δεν την αφορά διότι το ψέμα δεν απευθύνεται σε αυτήν ενώ ποιο θα έπρεπε να είναι το σωστό, η σωστή αντιμετώπιση της μητέρας και του πατέρα να διδάξουν το παιδί γενικώ να μη λέει ψέματα και ακριβώς να του δώσουν να καταλάβει αυτό που ακούμε σήμερα σε αυτό το περίεργο, σε αυτό το περιστατικό του ανανία και της Αφύρας ότι το ψέμα παιδάκι μου δεν στρέφεται κατά μου ή κατά του πατρόσου σου ή κατά του φίλου σου δεν ξεγέλασε κάποιον από τους ανθρώπους αλλά εμπέζεις τον Θεό και στο κάτω κάτω να σας πω και κάτι μην το θεωρείτε και τόσο τραγικό όταν ένα παιδάκι πει ψέματα. Το τραγικό ποιο είναι, ένας μεγάλος να πει ψέματα, εκείνο είναι το φοβερό. Ένα παιδί να πει ψέματα, εγώ τουλάχιστον, θα σας πω το εξή το θεωρώ φυσικό. Το παιδί δεν ξέρει τι συνέπειες, το παιδί φοβάται, φοβάται μήπως ο πατέρας του το αστράψει καναχαστούκι, φοβάται μήπως η μάνα του το πιάσει από τα αυτή, Μήπω, μήπω, μήπω, μήπω, φοβάται. Φοβάται. Δεν έχει ακόμα αισθανθεί τη βεβαιότητα, δεν έχει ακόμα αισθανθεί τη σταθερότητα, ούτως ώστε να αισθανθεί και αυτός ο όρημος άνθρωπος να μάθει τι πρέπει να κάνει και τι να λέει. Εξαρτώμενο είναι το παιδί και φοβάται τις συνέπειες. Φοβάται. Και υπομένως είναι λογικό να πει ένα παιδί ξέρου. Όχι ότι βέβαια συμφωνώ, απλώ λέω ότι είναι λογικό. Και γι' αυτό και δεν του χρεώνεται. Δεν χρεώνεται σε ένα παιδί το αμάρτημα. Και γι' αυτό βλέπετε η Εκκλησία τι λέει. Ένα παιδί να αρχίσει να εξομολογείται από τα 7, 8, 9 χρονών που αρχίζει σιγά σιγά να συνειδητοποιεί mm. τι είναι αμαρτία. Βεβαίω, μερικέ μητέρε, πνευματικέ μητέρε, μου φέρνουν τα παιδιά του που είναι και μικρότερα, είναι και πέντε, είναι και έξι χρονών. Καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Όχι όμω διότι το παιδάκι για να πάει να κοινωνήσει σε αυτή την ηλικία χρειάζεται να αρθεί να εξομολογηθεί. Αλλά το φέρνει ακριβώ για να μαθαίνει. Απλώ για να αποκτάει μια εξοικείωση με το μυστήριο τη εξομολογήσεω. Στον μεγάλο χρεώνεται το ψέμα και όχι στο μικρό. Ο μεγάλος είναι αυτός ο οποίος τα πληρώσει, όπως και πλήρωσε το ζεύγος του Ανανία και της Σαππίρα και όχι το μικρό παιδί. Επήγα κάποτε σε ένα σπίτι. Είναι λίγο κωμικοτραγικό το γεγονός που θα σας πω. Επήγα σε ένα σπίτι. Ήταν το ανδρόγεινο ήταν και τα παιδάκια τους, τρία-τέσσερα παιδάκια. Μικρούλια. Το ένα το μικρό ήταν ιδιαιτέρως σκανταλάκι έτσι, σκαθαράκι, μικρό, ζιζάνι. Μπήκε μέσα στην κουζίνα την ώρα που είμαστε εμείς και συζητούσαμε στο σαλόνι. Κάτι πέταξε, κάτι έσπασε. Τρέχει η μάνα μέσα να δει τι είχε συμβεί. Το παιδάκι έχοντα και την πείρα των προηγουμένων αταξιών του, ότι η μάνα κάθε τόσο του τι έβρεχε. Σήκωσε τα χέρια ψηλά. Όχι, όχι, εγώ δεν το έκανα. Όχι, εγώ δεν το έκανα. Είπε ψέμα. Ηταν βέβαια η ηλίου φαϊνότερον, ότι αυτό είχε κάνει την Τζόλα. Η μάνα δεν ήθελα να το δείρει μπροστά μου, ήμουν κι εγώ εκεί. Το μάγνωσε, του φώναξε, μου λες τσέματα, μου κάνει, μου φτιάνεις παλιόπαιδο. Στη συνέχεια το φέρνει μέσα στο σαλόνι, τον βλέπεις φακούλι το μαλώσεις, λέει τσέματα. Εγώ δεν μίλαγα, λέω μέσα μου να το μαλώσω τώρα ένα παιδί, να μαλώσει τώρα ένα παιδί 4-5 χρόνια το μαλώσω, γιατί είπε ψέματα το παιδί ε, μου. Εν το πήρε ο πατέρα στην αγκαλιά του, καλοσυνάτα, έλα εδώ ο μικρό μου, άλλη φορά να μην πει ψέματα, δεν κάνει να λέμε ψέματα, δεν κάνει, βλέπει το Χριστούλη. Του δείχνει μια εικόνα του Χριστούλη, βλέπει, θα στην τη γλώσσα ο Χριστούλη, θα στην τη γλώσσα. Τραγικά πράγματα, να του κόψει τη γλώσσα από τις κουρίες. Επαστήριτος άκουγα, εγώ άκουγα. Μετά ήρθε η ώρα να κάτσουμε να φάμε. Εσέρβηρε η γυναίκα, εγκαθίσαμε στο τραπέζι να φάμε. Χτυπάει το τηλέφωνο. Πηγαίνει η γυναίκα να πάει το τηλέφωνο. Της κάνει νόημα ο άντρας. Αν θέλουνε εμένα δεν είμαι εδώ. Τα <Κι> γίνεται στο τηλέφωνο. Α, το σύζυγο. Όχι, δεν είναι εδώ. Ε, τότε μίλησα. Με το παιδάκι γιατί να μιλήσω. Γιατί να το μαλώσω το παιδί. Γιατί να κοταράξω το, το παιδί ένα 4-5 χρονών, γιατί, για ποιο λόγο. Εδώ τότε μίλησα όμως, και τους λέω, «Για λέω, με συγκορείτε, μπορώ να πω κάτι, ε, παππού για λέει εσύ. Να σας ερωτήσω, λέω κάτι. Προηγμένος, το παιδάκι σας 4 χρονών, 5 χρονών, πόσο είναι, είπε ένα ψέμα. Και εσείς το ψέμα του παιδιού το αναγάγετε σε ανατολικό ζήτημα. Και πολύ φοβούμαι, τους λέω, ότι αν δεν ήμουν παρόν, το παιδάκι θα υφίστατο την τιμωρία, θα έπεφτε το δέον. Γιατί είπε ψέμα. Ένα παιδάκι 4-5 χρονών. Δεν μου λέτε, τους λέω. Εσάς ποιος θα σας βγει τώρα. Το δικό το ψέμα, ποιες θα το πληρώσει τώρα. <Και> Μα λέει, παπούλι ξέρεις, μου λέει ο άντρας, εγώ μου λέει να μην σηκωθώ από το τραπέζι, είσαι και εσύ παρόν, ε, να μην τους πούμε ότι έχουμε και παπά μέσα στο σπίτι αυτή τη στιγμή και τρώμε με το παπούλι. άστο! <Και> Οι γνωστές δικαιολογίες, πολλοί θέλουν να εξομολογηθούν, ξέρετε, το ψέμα, ότι λένε ψέματα και τι λένε. Παππούλοι λέω κανένα ψέμα αλλά για το καλό, για το καλό, τι σημαίνει για το καλό, μήπως μας έδωσε καμιά τέτοια άδεια ο Θεός, μας επέτρεψε ποτέ ο Θεός να λέμε ψέματα για καλό, υπάρχει ψέμα για καλό, είναι δυνατόν να βάζεις τη γλώσσα σου τον ίδιο το σατανά, τον πατέρα του ψεύδους και να μου λες ότι αυτό το κάνεις για καλό, είναι δυνατόν. Επομένως αγαπητοί μου, περισσότερο ο Θεός κρεώνει το ψέμα εις τους μεγάλους παρά εις τους μικρούς. Και μην απατάστε ότι το ψέμα αυτό που λε εσύ ο μεγάλος ή εγώ ο μεγάλος αυτό το ψέμα είναι για καλό, ενώ για το παιδάκι σου είναι για κακό. Ξέρετε γιατί λέμε ψέματα. Να σας πω γιατί. Γιατί το έχετε ψάξει ποτέ το ψέμα, γιατί το λέμε το ψέμα. Για ψάξε μέσα σου να δεις. Γιατί το λε το ψέμα. Για να μην πέσει ο εγωισμός Ρίζα του ψέματος. Είναι ο εγωισμός, ο καταραμένος ο εγωισμός. Και να ξεκινήσω από το εξής απλό. Στην εξομολόγηση, γιατί το ψέματα. Που εκεί είναι για να είναι το ψέμα. Εκεί είναι για να είναι. Εκεί το φοβερό, εκεί μέσα στην εξομολόγηση. Γιατί λες ψέμα εκεί. Και μάλιστα κατ' Θεού Εννοείται έχει πάει να ζητήσει έλεος από τον Θεό και τί του λες, δεν έχω τίποτα. Εν γνώση σου, εν γνώση σου, διότι ξέρεις ότι ουδείς αναμάρτητος, το ξέρεις. Ξέρεις ότι κανείς άνθρωπος δεν θα υπάρξει ποτέ που να είναι αναμάρτητο. Αλλά γιατί λες ψέματα, θυμάστε το είπαμε και στην απόκριψη των αμαρτιών που είχαμε το προηγούμενο, πιο προηγούμενο θέμα μας. Γιατί λες ψέματα, από εγωισμό, μην πω την αμαρτία μου, μην πέσει η μούρη μου, μην χάσω την αξιοπρεπιά μου, μην χάσει ο παππούλης την εμπιστοσύνη του απέναντί μου, μην πέσει το κύρος μου. Άρα όλα για τον εγωισμό. Όλο το ψέμα στην εξυπηρέτηση του εγωισμού. Στον άνθρωπο γιατί λες ψέματα. Αν μην πάω μακριά, στο παιδί σου γιατί λες ψέματα. Πόσες φορές λέτε ψέματα εσύ οι γονείς παιδιά σας. Εγώ σας λέω και το πιο μικρό. Άμα φας το γάλα σου θα σε πάω βόλτα και μετά θα το πας βόλτα. Σου λέω και το πιο απλό. Γιατί του λε ψέματα. Άσε που κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει άλλο κακό. Υπάρχει άλλο κακό. Το παιδί το μαθαίνεις να κάνει το καλό ή να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με ανταπόδοση. Κάντο για να σου κάνω κι εγώ. Άσε που αυτό είναι εντελώ αντιπαιδαγωγικό. Αλλά γιατί του λες ψέματα. Δεν καταλάβαινε, γιατί σου λέω πολλά πράγματα. Δεν σου λέω πολλά πράγματα. Δεν καταλαβαίνει ότι κατά αυτόν τον τρόπο το διδάσκει και αυτό στη συνέχεια κατά τον ίδιο τρόπο να κινείται και να λέει και αυτό ψέματα. Όταν το παιδάκι πάει στο τηλέφωνο, καλά εκεί στην περίπτωση αυτή πήγε γυναίκα και σήκωσε το τηλέφωνο. Όταν το παιδί πάει στο τηλέφωνο να σηκώσει και του σφυράει ο πατέρα του, Πε ότι δεν είμαι εδώ. Είναι δυνατόν ποτέ μετά να το πείσεις το παιδί να μάθει να λέει την αλήθεια. Αλλά σας είπα ποια είναι η συμφωνία. Σε μένα θα λες την αλήθεια. Στους άλλους πέσε ψέματα. Και με την ευλογία μου με τα δυο μας χέρια. Σε μένα θα, πεις, θα, πέσε, θα λες πάντα την αλήθεια. Α, στους άλλους δεν πειράζει. Πέσε ψέματα στους άλλους. Αυτό είναι το κομικό-τραγικό. Αυτή δυστυχώ είναι η διαπαιδαγώγηση που κάνουμε στα παιδιά μα. Και έτσι κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε διδάξει τα παιδιά μα πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από όλε τι άλλε παραβάσει, πέρα από όλε τι άλλε πτώσει που τα δίδαξε στα παιδιά σου είτε με τη συμπεριφορά σου, είτε με τη διδασκαλία σου, είτε με την ανοχή σου, είτε με το κακό σου το παράδειγμα, πέρα από όλα τα άλλα. Το έχει μάθει το παιδί να ζει μέσα στην ψευτιά και στην απάτη. Το έχει βάλει το παιδί να ζει μέσα στο ψεύδο και την κοροιδεία. Το κοροϊδεύεις εσύ, σε κοροϊδεύει αυτό, κοροϊδεύει τους άλλους αυτό, ψέματα σε σένα, ψέματα στους άλλους, ψέματα παντού. Θες να δεις και τους καρπούς, διότι το ψέμα, είπαμε, έχει ρίζα. Είναι δέντρο. Η ρίζα του είναι ο εγωισμός. Θα έλεγα κάπως αλλιώς όταν έλεγα τη ρίζα. Γλυκιά ρίζα. Όλους, σε όλους μας αρέσει να χαϊδεύουμε τον εγωισμό μας. Ε? Να μην πέσει ο εγωισμός μας. Να μην μας δείξουν, Να μην μας πειράξουν. Να μην εξεφτελιστούμε. Να μην, να μην, να μην. Μάλιστα. Γλυκές οι ρίζες. Αλλά οι καρποί κατάπικροι, ο καρπός του ψεύδους πικρότατος. Ποιοι είναι οι καρποί του ψεύδους, ανέφερα κάποιος προηγμένους. Ο καρπός του ψεύδους είναι ότι με το ψέμα το δικό σου διδάχτηκε και το παιδί σου. Και γιατί λέω ο πικρός ο καρπός του παιδιού. «Πικρός ο καρπός του ψεύτους, διότι το παιδί θα σου πει εσένα ψέματα μετά!» Και ενώ θα έχει την εντύπωση ότι το παιδί σου είναι καλό, το παιδί σου είναι ηθικό, το παιδί σου είναι παρθένο, το παιδί σου είναι αγνό, το παιδί σου είναι, είναι γιατί αυτή την εντύπωση σου δίνει, διότι σε έχει φλωμώσει στο ψέμα, κάποια ωραία πρωία, Ματαίνεις όλα τα καθέκαστα τα περί του παιδιού σου και πέφτεις κατά το κοινό λεγόμενο από τα σύννεφα. Και είναι οι μεγάλη όπως λέει η Αγία Γραφή. Τότε αρχίζεις να συναισθάνεσαι ποιοι είναι οι καρποί του ψεύδου σου. Τότε αρχίζεις να καταλαβαίνεις ενώ πόσο γλυκιά ήταν η ρίζα ο εγωισμός όταν με τα ψέματά μα χαϊδεύαμε τον εγωισμό μα πόσο ωραία ήταν όταν όμω έρθουν τα ψέματα των παιδιών πόσο πικρή είναι εκείνη η καρπή που σε κάνουν να κλε και να ολοφύρεσαι. Θε να δει άλλον καρπό του ψεύδου πικρών πικρότατο Μη μένει σε αυτή τη ζωή. Μην νομίσεις ότι αυτή η ζωή είναι η μοναδική ζωή την οποία ζει ο άνθρωπος. Άφησε το μυαλό σου να πετάξει στην πέραν του τάφου ζωή. Άφησε το μυαλό σου να σκεφτεί τι θα γίνει στην μεταθάνα του ζωή. Και τότε εκεί θα δεις το αποτέλεσμα του Σέβους. Εκεί θα δεις την ανταπόδοση του ψεύδους. Εάν ο Κύριος εδώ μας βεβαιώνει ότι είσαι ό Διαβόλου λέγοντας ψέματα εκεί στην άλλη ζωή μου λες που θα βρίσκεσαι κι εσύ κι εγώ. Εάν ο ίδιος ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι ο Πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολο και όσοι λέγουν ψέματα είναι οι παιδιά του Διαβόλου μπορείτε να μου πείτε πού θα βρίσκονται αυτοί οι οποίοι λένε ψέματα έστρεψες δίθεν το ενδιαφέρον σου στο παιδί σου στο μικρό παιδί να το να μιλάει ψέματα όχι να μιλάει λέει ψέματα, λάθος, να μη σας λέει ψέματα, να μη μου λέει ψέματα κι όμως τον εαυτό σου τον άφησες ανεπιμέλειτον τον άφησες αδιάφορον, του έδωσες την ελευθερία να λέει ψέματα Ε, λοιπόν, ο καρπός αυτής της ελευθερίας να ξέρεις ότι θα είναι κατάφικρος θα είναι γεμάτο θλίψη και οδήγη και στεναγμούς και ο καρβός αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αιώνια οσκόλασης, η αιώνια τιμωρία. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, θα πρέπει να τελειώνω. Νομίζω σέδωσα να καταλάβετε την διάσταση, την τραγική διάσταση που έχει το ψέμα, την τραγική διάσταση που έχει το μεγάλο αυτό και φοβερό αμάρτημα αλλά δώστε μου περιθώριο ένα πεντάλεπτο ακόμα να σας πω και για κάποιο άλλο ψέμα το οποίο το θεωρώ απαραίτητο αν δείτε τις δέκα εντολές που έδωσε κάποτε ο Κύριος εις τον Μωυσή, θα δείτε ότι η ενάτη κατά σειρά εντολή, λέει την εξής φράση ούτ ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή τι σημαίνει αυτό μην πεις ψέματα για τον συνάνθρωπό σου «Μην πεις ψέματα και μην τον κατηγορήσεις ψευδός». Τι σημαίνει αυτή η, πράση, η φράση, είναι διαφορετικό, διαφορετικό βεβαίως. Τι σημαίνει αυτή η φράση. Και σε αυτό πιστεύετε με ότι είμαστε όλοι ένοχοι. Και γινόμαστε ένοχοι ξέρετε μέσα από ποιο αμάρτημα. Μέσα από το αμάρτημα της κατακρίσεως. Τι είπε για τον άλλον? ο αυτός αλιάθροκος! Η μαρτυρία σου είναι αληθής ή είναι ψευδής. Δεν φτάνει που κατακρίνομαι, με την κατάκριση και με εμπόλικο ψέμα. Α, αυτή, ου, αυτή, τι έχει κάνει, ου, βρώμητη γυναίκα, παππούρι, πώς ακούμε στην εξομολόγηση, την ξέρεις, Τι ξέρεις, την είδες, μήπως είναι ψευδές αυτό το οποίο λες, μήπως την κατηγορείς ψευδός, Μήπως μαρτυρείς ψευδός περί αυτής πόσα έχουν ακούσει από εμάς εδώ, που είμαστε εδώ, εδώ μέσα Πόσα έχουν ακούσει οι πολιτικοί που βγαίνουν στην τηλεόραση παπάδες πολλές φορές επειδή κάποιος ανήθικος τηλεπαρουσιαστής έβγαλε κάποιον ιερέα στη χώρα, τον κατασυγκοφάντησε ψευδός ή και αληθός πολλές Ξέρεις εσύ που βγήκες στη γειτονιά και πήρες τη δουδούκα και άρχισες να παράς τα κουδούνια και να κουβεδιάζεις με τη μια και με την άλλη και με τον ένα και με τον άλλον τι είπε ο τάδε ή η τάδε στην τηλεόραση μου έκανε εντύπωση πρωτές κάποιος μου έκανε εντύπωση κάποιος πρωτές την ώρα που κοιτούσα τη τηλεόραση στις ειδήσεις ήταν δικηγόρος αυτός Δικηγόρο κάθουν σε κάποια υπόθεση. Λέει όταν τον είδα λέει στην τηλεόραση αυτών των οποίο υπερισπίζεται όταν τον είδα στην τηλεόραση λέει τη φωτογραφία του και άκουσα να παίρνουν συνέχεια τηλέφωνα και να τον κατηγορούν, στην αρχή δεν γέλασαν. Μετά όμω μου και μια σκέψη στο μυαλό. Μου. Λέω, λέει στον εαυτό μου. «Για σκέψου εκείνη η φωτογραφία να ήταν δικιά σου και να παίρνουν τηλέφωνα και να κατηγορούν άλλοι εσένα. Θα γέλαγες» Και γι' αυτό λέει, εκεί που γέλαγα, μου ήρθε λέει η ιδέα να τον υπερασπιστώ τον άνθρωπο. Ήταν δικηγόρος. Και εγώ το ίδιο ερώτημα το κάνω και σε σένα και σε μένα και σε όλους μα. Όταν κατηγοράμε είναι ωραίο, ε. Το ψέμα πολύ εύκολα βγαίνει από το στόμα μας, η ψευδοκατηγορία και η ψευδομαρτυρία είναι το ψωμοτίρι μας. Για σκέψου όμως, δεν ξέρω αν την έχετε υποστεί, δεν ξέρω αν την έχετε υποστεί, εύχομαι να μην την υποστείτε. Για σκέψου κάποιος να παρουσιαστεί και να σε κατηγορεί αδίκως και να λέει ενώ είσαι Αγνή γυναίκα, ενώ είσαι πιστή στο σύζυγό σου, να βγει κάποιος και να λέει ότι είσαι ανήθικη, ότι είσαι πόρνη, ότι μπαινοβγαίνουν άντρες μες στο σπίτι σου. Για σκέψου. Για σκέψου εσύ ο άντρας, ο οποίος θεωρείσαι και είσαι, μπορεί να είσαι και πράγματι θα είσαι, το πιστεύω ακράδαντα ότι θα είσαι, ηθικός άνθρωπος. Για σκέψου να παρουσιαστεί κάποιος, ο οποίος να σε κατηγορήσει ή κάποια να παρουσιαστεί και να πάρει ένα τηλέφωνο ανώνυμα στη γυναίκα σου και να πει ότι είσαι ανήθικος, ότι έχει σχέσεις ανήθικες με άλλες γυναίκες. Ξέρεις πόσο πολύ φωνάει. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Επομένως αγαπητοί μου ολοκληρώνω ούτε ψεύδος ούτε ψευδομαρτυρία δεν υπάρχει ψεύδος για καλό δεν υπάρχει ψέμα για το καλό ο μακαρίτης ο διδασκαλός μας μας έλεγε είτε ψέμα είτε ψεματάκι ή σκύλος ή σκυλάκι ή σκυλί είναι και είτε ψέμα είτε ψεματάκι ψέμα είναι γι' αυτό πάντοτε λαγείται την αλήθεια Πάντοτε να λες την αλήθεια διότι, η αλήθεια είναι ο Κύριος και όπως ο ίδιος μας είπε, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Λέγεται την μας Λαγείτε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει η και τότε ο πατήρι Μόν δεν θα είναι ο Διάβολος αλλά θα είναι ο Κύριος και τότε η Χάρις Του, η Ευλογία Του και η Αγάπη Του θα είναι μαζί μας και εδώ άλλα και θα μας συνοδεύσει και στην άλλη ζωή το έβρισκουμε μέσα από την καρδιά μου για όλους σας αμήν Χριστός ανέστη